Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος Λόγος έτερος του ιδίου συγγραφέως εις τον πιμένα Στο επίγειο αυτό βιβλίο ο Θαυμάσιε σε άφησα τελευταίο από. Στο ουράνιο όμως βιβλίο είμαι πεπισμένος ότι θα προηγήσει όλων μας γιατί είναι αξιόπιστος εκείνο με κεφαλαίο το ε που είπε ότι ή τελευταίοι κατά το φρόνημα θα είναι πρώτοι κατά το αξίωμα. Ματθέο, κάπα κεφάλαιο. Δεύτερον, ποιμήν στην κυριολεξία είναι εκείνο που μπορεί να αναζητήσει και να θεραπεύσει τα απολολότα λογικά πρόβατα με την ακακία του, το ζήλο του και την προσευχή Του. Τρίτον. κυβερνήτη είναι αυτός που από το Θεό και τους κόπου Του απέκτησε πνευματική δύναμη και μπορεί όχι μόνο από την τρικημία αλλά και μέσα από την άβυσσο να ανασύρει και να σώσει το πλοίο. Τέταρτον. Ιατρός είναι εκείνος που έχει αποκτήσει σωματική και ψυχική ανοσία και δεν χρειάζεται κανένα φάρμακο για την υγεία του. Πέμπτον, διδάσκαλος πραγματικός είναι αυτός που έλαβε από το Θεό πνευματικό βιβλίο γραμμένο δια Θεού, δηλαδή δια της ενεργίας της θεϊκής ελάμψεως και δεν έχει πλέον ανάγκη από τα άλλα βιβλία. Δεν αρμόζει στους διδασκάλους να διδάσκουν από αντίγραφα και χειρόγραφα, όπως και στους ζωγράφους να αντιγράφουν παλαιούς πίνακες. Ε. Έκτον, εσύ που εκπαιδεύει αυτούς που βρίσκονται κάτω, να τους παρέχεις διδασκαλίες από την άνοθεν εξήψου σοφία και με τις αισθητέ εικόνες και μεθόδους γύμναζε τους τα πνευματικά. Μην ξεχάσεις αυτόν που λέει ότι ουκ επανθρωπών, ουδέ ανθρώπου, την διδασκαλία αν παρέλαβον ή ενδιδάχθουν. Διότι δεν είναι δυνατόν με γήινες διδασκαλίε να θεραπαύσουν ποτέ αυτούς που είναι πεσμένοι στη γη. Εύδομον. Ο ικανός κυβερνήτης θα διασώσει το πλοίο και ο καλός ποιμήν θα σου αγωνίσει και θα θεραπεύσει τα αρρωστημένα πρόβατα. Όσο τα πρόβατα ακολουθούν συνεχώς τον ποιμένα και προχωρούν, τόσο θα είναι σε θέση να απολογηθεί υπέρ αυτών στον οικοδεσπότη. Ας λιθοβολεί με τα λόγια ο ποιμήν τα πρόβατα που μένουν πίσω από οκνηρία ή γαστριμαργία. Είναι και αυτό μια απόδειξης καλού ποιμένος. Όγδον Όταν τα πρόβατα αρχίζουν να ανιστάζουν ψυχικά από τη φλόγα του καύσωνος ή μάλλον του σώματος, τότε ο ποιμήν ασυψώνει τα μάτια στον ουρανό και ας αγρυπνεί με υπερβολικό ενδιαφέρον για αυτά. Διότι συνήθως την περίοδο αυτή του καύσωνο ο λύκο τρώγει πολλά πρόβατα. Αλλά όμω αν τα λογικά πρόβατα δείξουν ταπείνωση, όπως τα άλογα πρόβατα που την ώρα του καύσωνος κλείνουν κάτω προς τη γη το κεφάλι, τότε ασενθυμούμεθα εκείνον που είπε «Καρδίαν συντετριμένη και τεταπινωμένη, ο Θεός ούκ Ψαλμός ΝΙ, 19, 50. Ένατον. Όταν πέσει στο πύμνιο ο σκοτασμός και η νύχτα των παθών, στήσε ακίμητο τον σκύλο ενώπιον του Θεού στη νυχτερινή σκοπιά. Δεν είναι καθόλου ανάρμοστο να θεωρήσεις ως κίνα σκύλο το νου σου που φωνεύει τα νοητά θηρία. Δέκατον Ο αγαθός Κύριος μας έδωσε για τούτο το φυσικό ιδίωμα. Ο ασθενής να χαίρεται βλέποντας το γιατρό, έστω και αν δεν έχει καμιά ωφέλεια από αυτόν. Ενδέκατον Απόκτησε κι εσύ, ο θαυμάσιε, έμπλαστρα, Ιατρικά υγρά, ξηράφια, κολύρια, σπόγκους, φλεβοτόμους, θερμοκαυστήρες, αλιφές, υπνοτικά, νηστέρι, επιδέσμους και αυτό που λέγεται αναυσία, δηλαδή το να μην σε πιάνει ναυτία και ιδία από τη δυσοδία των πληγών. Εάν δεν τα θέτουμε αυτά και δεν τα διαθέτουμε, πώς θα ασκήσουμε την επιστήμη μας, δεν υπάρχει τρόπος, διότι όχι με λόγια αλλά με έμπρακτη επέμβαση ωφελούν οι γιατροί τους ασθενείς και παίρνουν έτσι την αμοιβή τους. 12. Έμπλαστρο είναι η θερεπία των παθών που φαίνεται εξωτερικά, δηλαδή των σωματικών. Ιατρικό υγρό είναι η θεραπεία των εσωτερικών παθών και το άδειάσμα της εσωτερικής ακαθαρσίας που δεν φαίνεται. Ξηράφι είναι ο εξευτελισμός που δαγκώνει, αλλά καθαρίζει τις της ίσεως. Κολύριο είναι το καθάρισμα του ψυχικού φθαλμού, ο οποίος θολώθηκε και ταράχτηκε από το θυμό. Κολύριο είναι η που πικραίνει, αλλά ύστερα από λίγο θεραπεύει. Φλεβοτόμο είναι το σύντομο άδειασμα κρυμμένης ακαθαρσίας και δυσοδείας. Φλεβοτόμο ή φλεβότομο, όπω το λέει εδώ Άγιος, είναι κυρίως έντονη και απότομη επέμβαση προσωτηρία των ασθενών. Σπόγκος είναι η μετά την φιλευτομία και την ενηχείρηση θεραπεία και το δρόσισμα του ασθενούς με τα γλυκά και ήπια και απαλά λόγια του γιατρού. Θερμοκαυστήρας είναι ο κανόνας και το επιτίμιο που δίνεται με αγάπη για ορισμένο χρονικό διάστημα στον αμαρτήσαντα για τη μετάνια του. Αλήφη είναι η μετά τον καυτηριασμό ανακούφιση που προσφέρεται στον ασθενή με κάποιο λόγο ή με μια άλλη μικρή παρηγουριά. Υπνοτικό είναι το να σηκώνουμε το φορτίο του υποτακτικού και με την υποταγή να του χαρίσουμε ανάπαυση και ύπνο, άυπνο και αγία τύφλωση, ώστε να μην βλέπει τα καλά που έχει. Επίδεσμο είναι το να στερεώνεις μέχρι θανάτου και να δένει σφικτά με την υπομονή σου και αποχαυνομένου από την κενοδοξία. Και τελευταία από όλα, «Μαχαίρι» είναι το μέτρο και η απόφαση για την αποκοπή ενός σώματος που νεκρώθηκε ψυχικά και ενός μέλους που σάπησε, ώστε να μην μεταδώσει και στους συμπολείπους τη δική του βλάβη. Δέκα «Μακάρια και αξιέπαινη για τους γιατρούς η αναυσία» Να μην αισθάνονται ναυτία δηλαδή στις ιατρικές πράξεις και να μην συχιάνονται. Και για τους ηγουμένους η απάθεια. Διότι μεν πρώτοι εφόσον δεν αισθάνονται ναυτία και αηδία, χωρίς κόπο θα επιχειρήσουν τη θεραπεία κάθε δυσοδίας. Και η δεύτερη πάλι, κάθε νεκρωμένη ψυχή θα μπορέσουν να την αναστήσουν. Δεκατόν τεδερτών Ας είναι και αυτή μία από τις προσευχές του ηγουμένου να κατορθώσει να συμμετέχει στον πόνο και στις διαθέσεις κάθε αδελφού ανάλογα με την τάξη και την αξία του καθενός. Για να μην το πάθει αυτό όπως ο Ιακώβ και βλάψει πολύ τόσο αυτόν που αγαπά όσο και τους άλλους αδελφούς συμοναστές του Αυτό δε Συνήθως το παθαίνουν οι ηγούμενοι Όταν δεν έχουν Ακόμη τελείως γυμνασμένες Τις πνευματικές αισθήσεις Όπως αναφέρει Στο πέμπτο κεφάλαιο των Εβραίων Ώστε να ξεχωρίσουν Το καλό, το κακό Και το ενδιάμεσο Δέκατον πέμπτον είναι μεγάλη ντροπή για το γέροντα να προσεύχεται, να δοθεί στον υποτακτικό του κάτι που ο ίδιος δεν το απέκτησε ακόμη. Εκείνοι που το πρόσωπο του βασιλέως και τον έκαναν φίλο τους, μπορούν έπειτα από κάθε υπηρέτη και βοηθό του, ακόμη και άγνωστος αν είναι ο εχθρός, αν θελήσουν, να τον συμφιλιώσουν με τον βασιλέα και να τον κάνουν απολαύσει τη δόξα του». Παρόμοια να σκέπτεται και για τους Αγίους. Δέκατον έκτον. Τους πιο στενούς και αληθινούς φίλους τους σέβονται και τους υπακούν οι φίλοι τους. Ίσως ακόμη πιέζονται και εκβιάζονται από αυτούς. Είναι καλό λοιπόν να αποκτήσεις φίλους τους νοερούς φίλους διότι κανείς άλλος δεν θα μας βοηθεί τόσο πολύ στην αρετή. Δέκατον έβδομον Κάποια θεοφιλής ψυχή μου διηγήθηκε ότι πάντοτε, ιδιαίτερο όμως στις ετήσιες και δεσποτικές γιορτές, ο Θεός αμείβει τους δούλους του με δωρεές. Δέκατον όγδον ο ιατρός οφείλει να αποβάλει τελείως τα πάθη από μέσα του, ώστε στην κατάλληλη περίσταση να μπορέσει να τα υποκριθεί και μάλιστα το πάθος του θυμού. Διότι αν τα έχει, δεν τα έχει τελείως απομακρύνει από τον εαυτό του, δεν θα μπορέσει να τα υποκριθεί με απάθεια. Δεκατονένατον Είδα έναν ύπο που ήταν ακόμη κάπως αγύμναστος, ο οποίος καθώ εσύρετο από το χαλινάρι και βάδιζε ήσυχα, ξαφνικά, μόλις χαλάρωσε λίγο το χαλινάρι, επεβουλέύθηκε τη ζωή του ιδίου του κυρίου του. Η όμοια με ένιγμα αυτή περίπτωσης εφαρμόζεται ως επιτοπλίστων με δύο δαίμονες. Όσοι θέλουν να την ερευνήσουν, ας την ερευνήσουν επίπονα, τότε ο γιατρός θα καταλάβει τη σοφία που του χάρισε ο Θεός όταν μπορέσει και θεραπεύσει τα πάθη τα οποία για τους πολλούς είναι αθεράπευτα. 20. Αξιοθαύμαστος δάσκαλος δεν είναι αυτός που έκανε σοφούς τους καλούς και ευμαθείς μαθητές αλλά εκείνος που έκανε σοφούς τους αμαθής και καθυστερημένους τότε αποδεικνύεται και επενείται η ευφεία των εινιώχων, όταν και με κατάλληλου και αγύμνας ύπου ύπους νικήσουν και τους ύπους διασώσουν. 21. Αν σου δόθηκαν οφθαλμοί για να προβλέψεις τα κύματα, αν δίνεις καλές και σαφές προειδοποιήσεις στους ευρισκομένους μέσα στο πλοίο, Διαφορετικά θα είσαι κι εσύ αίτιος του ναυαγίου, αφού εσύ συνέβαλες, συνέλαβες μάλλον, περισσότερο από τους άλλους που είναι αμέριμνοι, την κυβέρνηση του πλοίου. Είδα γιατρούς που δεν φανέρωσαν από πριν στον άρρωστο τα αίτια της ασθενείας. Έτσι και στους ασθενείς και στον εαυτό τους προξένησαν πολύ κόπο και συντριβή. Όσο γέροντα γέροντας βλέπει τη μεγάλη αφοσίωση των υποτακτικών του και των ξένων προς το πρόσωπό του, τόσο περισσότερο οφείλει τότε να προσέχει στο κάθε τι που πράττει και λέγει. Διότι αντιλαμβάνεται πως όλοι αποβλέπουν σε αυτόν σαν σε αρχαίτηπη εικόνα και τα λόγια του και τις πράξεις του τα θεωρούν κανόνα και νόμο για τη ζωή τους. 24. Τον αληθινό πειμένα θα τον φανερώσει η αγάπη του. Από αγάπη άλλωστε ο με κεφαλαίο εσταυρώθηκε. Κάνε δικά σου με τα λόγια, όχι με τα έργα, τα αμαρτήματα των άλλων. Έτσι δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίζεις πάντοτε πολύ ντροπή εκ μέρου των εξομολογουμένων. Κάνε τον αμαρτάνοντα να πονέσει λίγο καιρό, ώστε να μην μακρηχρονήσει η ασθένειά του και επέλθει ο θάνατος εξαιτίας της καταραμένης σιωπή σου. Πολλοί απ' τη σιωπή του κυβερνήτου νόμισαν ότι πλέον καλά, μέχρις ότου προσέκλουσαν πάνω σε βράχους. Ας ακούσουμε το Μέγα Παύλο που γράφει προς τον Τιμόθεο. Να τους παρατηρεί ευκέρος, δηλαδή σε κατάλληλο καιρό, και ακέρος σε ακατάλληλο καιρό. Με το ευκέρος νομίζω ότι εννοεί την περίπτωση που οι ελεγχόμενοι δέχονται ευχαρίστος τον έλεγχο και με το ακέρος όταν πικραίνονται από αυτόν τον έλεγχο. Άλλωστε παρόμοια γίνεται και με τις πηγές. Αναβλίζουν ύδατα χωρίς να υπάρχουν πάντοτε πλησίον τους διψασμένοι. 28. Υπάρχουν και γέροντες, για να το πω έτσι με συναισθαλμένο χαρακτήρα, οι οποίοι πολλές φορές αποσιωπούν όσα πρέπει να λεχθούν στους υποτακτικούς. Και αυτοί, ας μην παραιτηθούν από τη διδασκαλία των μαθητών, αλλά ας φροντίζουν να δίδουν εγγράφος αυτούς τις απαραίτητες εντολές. 29. Ας ακούσουμε τη λέει σε ορισμένα σημεία η Αγία Γραφή. «Κόψε την τη σικιά. Γιατί να χρηστεύει και τη γη, 13ο Λουκά. Αποδιώξτε τον πονηρό από μέσα σας, 1 η Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο. Να μην προσεύχεσαι, ομιλεί ο Θεός προς τον Ιερεμία, να μην προσεύχεσαι για αυτό το λαό. με ελέχθηκε στο Σαμουήλ και τον Σαούλ την 1η Βασιλειών. Σε 17ο κεφάλαιο θα το δούμε αυτό ότι ο Θεός έδωσε εντολή στο Σαμουήλ να μην προσέχεται για το λαό. Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος Λόγος έτερος εις τον πιμένα Συνέχεια Όλα αυτά είναι απαραίτητο να τα γνωρίζει ο Ποιμήν και να γνωρίζει σε ποιους και πώς και πότε θα εφαρμόζονται. Διότι δεν υπάρχει τίποτε πιο αξιόπιστο από το Θεό. 300 Εάν κανείς δεν εντρέπεται όταν ελέγχει ιδιαίτερος, γι' αυτόν και ο δημόσιος έλεγχος θα γίνει αφορμή ανεσχυντίας, διότι αυτός θεληματικά απεστράφει και ευδελίχθη τη σωτηρία του. Τριακοστών πρόπτων. Σκέπτομαι και εκείνο που είδα σε πολλούς καλόγνωμου ασθενείς. Γνωρίζοντας τη δειλία τους και την αδυναμία τους, οικέτευαν τους ιατρούς να τους δέσουν και χωρίς τη θέλησή τους και με θεληματική βία να τους διατρέψουν. Διότι το μεν πνεύμα ή το πρόθυμον και για την ελπίδα της μελούς ζωή. ζωής η δε σάρξ ασθενής όπως γράφει ο Ματθαίος στο σύγμα 41 για τις αμαρτολές συνήθειες του παρελθόντος. Κι εγώ βλέποντας αυτό παρακάλεσα τους γιατρούς να πιστούν και να υπακούσουν σε αυτούς. Τριακοστόν ο διγός. Δηλαδή, ο γέροντας ούτε πρέπει να παρουσιάζει σε όλου όσου προσέρχονται στη μοναχική ζωή στενή και τεθλιμένη την οδό, ζήτα 14, Ματθέο, αλλά ούτε και στον καθένα των ζυγών Χριστόν και των φορτίων ελαφρών. Το καλύτερο είναι να εξετάζει κάθε περίπτωση και αναλόγως να προσφέρει το κατάλληλο φάρμακο. Σε αυτούς που βαρύνονται από μεγάλα αμαρτήματα και εύκολα ρέπουν προς την απόγνωση, ας δίδεται το δεύτερο φάρμακο. Ένω σε που ρέπουν προς το υπερήφανο και εγωιστικό φρόνημα, είναι κατάλληλο το πρώτο. 33. Μερικοί που επρόκειτον να κάνουν μεγάλη οδηγορία, ρώτησαν αυτούς που γνώριζαν το δρόμο και εκείνοι τους είπαν ότι είναι ίσιο και χωρίς κινδύνους. Έτσι όμως ακούντας αυτά, οδηπορούσαν ανέμελα και στα μισά του δρόμου ή κινδύνευσαν ή ακόμη και γύρισαν πίσω, διότι βρέθηκαν απροετοίμαστοι για τις θλίψεις. Το ίδιο σκέψου και για την αντίθετη περίπτωση. 34. 304ο Όπου άναβε στην καρδιά ο θείος έρωτας, εκεί δεν σε ο φόβος των λόγων. Όπου έκανε την παρουσία του ο φόβο της γεέννης, της κολάσεως δηλαδή, εκεί παρατηρείται υπομονή κάθε κόπου. Και όπου εμφανίζεται η ελπίδα της αιωνίου ζωής, εκεί συναντάς την περιφρόνηση όλων των επιγείων, 35. Ο καλός στρατηγό πρέπει να γνωρίζει καλά τη θέση και την τάξη καθενός στρατιώτου. Ίσως, μέσα στο πλήθος των στρατιωτών του, να υπάρχουν μερικοί που ξεχωρίζουν στη μάχη και στη μονομαχία. Αυτοί πρέπει να αποτραβηχθούν στην ησυχία και να είναι βοηθοί του υπέρ των συστραστιωτών του. 2006. Ο κυβερνήτης δεν μπορεί μόνος του χωρίς τη συνεργασία των ναυτών να σώσει το πλοίο. ούτε ο γιατρός μπορεί να θεραπεύσει τον ασθενή αν προηγουμένως δεν παρακληθεί από αυτόν και αν δεν παρακινηθεί από την πλήρη εμπιστοσύνη του και τη φανέρωση του τραύματος. Όσοι ντράπηκαν τους γιατρούς άφησαν τις πληγές να σαπίσουν. Πολλοί μάλιστα, πολλές φορές, οδηγήθηκαν και στο θάνατο. 37. Όταν βόσκουν τα πρόβατα, ο ποιμένας ας μην πάβει να παίζει τη φλογέρα της διδασκαλία, και μάλιστα όταν πρόκειται να κοιμηθούν, διότι τίποτε άλλο δεν φοβείται ο Λύκος όσο τον ήχο της φλογέρα. φλογέρας. 308. Ο Γέροντας δεν πρέπει ούτε, να, ούτε πάντοτε να ταπεινώνεται παράλογα, ούτε πάντοτε να εξυψώνει τον εαυτό του απερίσκεπτα, βλέποντας τον Παύλο να χρησιμοποιεί και τα δύο, ανάλογα με τις περιστάσεις. Έτσι αναφέρεται στη Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή στο δέκατο κεφάλαιο. κεφάλαιο. Ο Κύριος πολλές φορές έκρυψε από τα μάτια των υποτακτικών μερικά ελαττώματα του γέροντος. Εκείνος όμως τα αφανέρωσε σε αυτούς και κλώνησε μέσα τους την εμπιστοσύνη. Τα Είδα γέροντα ο οποίος από υπερβολική ταπείνωση συμβουλευόταν σε μερικά πράγματα τα τέκνα του. Είδα όμως και άλλον που ήθελε από υπερηφάνεια να τους επιδεικνύει την άσοφη σοφία του και να τους συμπεριφέρεται ηρωνικά. Τεσσαρακοστών πρώτων Σπανίως βέβαια, αλλά έτυχε περίσταση που είδα εμπαθείς να γίνονται γέροντες απαθών και σιγά σιγά επειδή ντράπηκαν τους υποτακτικούς τους να περιορίζουν τα πάθη τους. Αυτό το αποτέλεσμα νομίζω ότι το επέφερε σε αυτούς ο μισθός των σέσωσμένων, των καλών του δηλαδή υποτακτικών. Και απέβη σε αυτούς η διακονία αιτία απαθίας. Τεσσερακοστών δεύτερον Πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην σκορπίσουμε στο πέλαγος όσα συναθρύσαμε στο λιμάνι. Αντιλαμβάνονται το λόγο αυτό όσοι είναι ακόμη ασυνήθιστοι και αγύμναστοι στους θρίβους του κόσμου. Τεσσερακοστών τρίτων Μεγάλο πράγμα είναι αληθινά το να υπομένεις με ανδρεία, τον καύσωνα της ησυχία και την άπνια και τον πόλεμο της αμελίας και αδιαφορίας και να μην επιζητείς ρευβασμούς και κινήσεις και παρηγορίες έξω από το πλοίο, δηλαδή από το κελί σου, όπως κάνουν οι αμελείς και αδιάφοροι ναυτικοί, οι οποίοι τις ώρες της νηνεμίας ποθούν το κολύμπι μέσα στα νερά. Ασυγκρήτος ανώτερο όμως είναι το να μην φοβάσαι τους θορύβους αλλά να σε απτόητος στην καρδιά από τους χτύπου τους και ατάραχος και να συναναστρέφεσαι εξωτερικά μεν τους ανθρώπους εσωτερικά δε των Θεών. Τεσσαρακοστόν τεταρτών Ας σου είναι θαυμάσαι. Τόσα συμβαίνουν, τα όσα συμβαίνουν στα κοσμικά δικαστήρια αφορμή σκέψεως για τα δικά μας πράγματα. Ας παρατηρεί ποιος έρχεται στο φαβερό και αληθινό δικαστήριό μας ως κατάδικος και ποιος ως αθώος έχοντας πολλή επιθυμία να εργαστεί και να υπηρετήσει τον Θεόν. Είναι οπωσδήποτε αντίθετος ο ερχομός του ενό από του άλλου και χρειάζεται το καθένα στη δική του αντιμετώπιση. 45. Πριν απ' όλα, ασερωτάτε ο ένοχος, ιδιαιτέρως όμως, τι είδους αμαρτίες διέπραξε. Αυτό για δύο λόγους. Για να μην αποκτά παρησία, επειδή θα κεντάτε και θα ταπεινώνετε συνεχώς, από την εξομολόγηση αυτή και για να παρακινείται προς αγάπη μας γνωρίζοντας ποια τραύματα ανελάβαμε στους ώμου μας Τεσσαρακοστών έκτων Ούτε τούτο να σου διαφεύγει ω επτέ φίλε όπως και δε σου είναι άγνωστο μη γέννητο Εννοώ ότι πρέπει στην κρίση των ενόχων να λαμβάνονται υπόψη και οι τόποι όπου έζησαν και η ανατροφή τους και οι συνήθειές τους. Διότι προέρχονται εξ αυτών μεγάλες και ποικίλες διαφορές. Πολλές φορές ο ασθενέστερος σωματικά είναι και ταπεινότερος στην καρδιά. Γι' αυτό και πρέπει να τιμωρείται αλαφρότερα από πνευματικούς δικαστές. Ευνόητο είναι τι ισχύει για την αντίθετη περίπτωση. Τεσσερακοστόν εβδομών. Δεν είναι σωστό ο Λέων να βόσκει πρόβατα. Παρομοίως δεν είναι ασφαλές ένα που είναι ακόμη εμπαθής να κυβερνά άλλους εμπαθείς. Τεσσερακοστόν όγδον Άσχημο θέαμα είναι η αλεπού ανάμεσα στι όρυνθες. Τίποτα όμως πιο άσχημο από ποιμένα, δηλαδή γέροντα, ηγούμενο, που οργίζεται. Διότι αυτή μεν αναταράζει και φωνεύει όρυνθες. Ιαλεπού. Αυτός δε λογικές ψυχές. Τεξαρακοστών ένατων. Πρόσεξε μη γίνεις λεπτολόγος εξεταστής και των πιο μικρών σφαλμάτων, διότι έτσι δεν θα είσαι πλέον μιμητής του Θεού. Πεντίκοστόν Ας έχεις κι εσύ, ο Υγούμενε, το Θεό οικονόμο και Ιγούμενο σ' τις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις σου, σαν άριστο κυβερνήτη, Κόβοντας δε με την επέμβαση εκείνου το θέλημά σου, θα γίνεις και εσύ αμέριμνος και θα καθοδηγήσει από το νεύμα Του με το ταφ κεφαλαίο και μόνο. 51. Πρέπει και εσύ και όλοι να εξετάσουμε το εξής. Μήπως η Θεία Χάρης οικονόμησε να γίνουν μέσω ημών πάρα πολλά θαυμαστά πράγματα όχι από τη δική μας καθαρότητα και αγιότητα αλλά από την πίστη των υποτακτικών. Άλλωστε και πολλοί εμπαθείς και αμαρτωλοί γέροντες θαυματούργησαν με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Πεντηκοστών δεύτερον Εάν όπως είπε ο Κύριος πολλοί Εκείνη την ημέρα θα μου πουν «Κύριε, Κύριε, εμείς δεν επροφητέψαμε στο όνομά Σου» «Ματ Θεός ζητά 22» «Τότε δεν είναι απίστευτο αυτό που ελέγχθη πιο επάνω» 53. Εκείνος που πραγματικά εξιλέωσε το Θεό μπορεί κατά τρόπο αφανή και μυστικό ευεργετοί όσους υποφέρουν από αμαρτίες. Έτσι επιτυγχάνονται δύο σπουδαία πράγματα, σπουδαιότατα, και τον εαυτό του φυλάσια άτρωτο, οπιμένας από την ανθρώπινη δόξα σαν από την αρρώστια των φυτών την αρισίβη και αυτούς που αισθάνθηκαν την ευεργεσία τους κάνει να ευχαριστούν Μόνο το Θεό γι' αυτό. 54. Σε Εκείνου τους μοναχούς που τρέχουν με νεανική όρεξη ετοίμαζε πολύ καλά και με γενεοδορία τα πιο εξαίρετα και ανώτερα φαγητά. Σε εκείνους όμως που προχωρούν καθυστερημένα είτε με τη ζωή τους είτε με τη διάθεσή τους δίνει τους γάλα όπως τα μικρά παιδιά, διότι βεβαίως κάθε προσφορά παρηγορίας έχει τον καιρό τη. πέμπτον έτερος λόγος ιστον πιμένα, δηλαδή τον ηγούμενο. Πολλές φορές το ίδιο φαγητό σε άλλους προξενεί προθυμία και σε άλλους άθημια. Πρέπει να προσέχουμε ποιους έχουμε μπροστά μας, προκειμένου να κάνουμε σπορά. Να προσέχουμε το χρόνο, το πρόσωπο, την ποιότητα και την ποσότητα. Πεντακοστόν Μερικοί χωρίς να υπολογίσουν καθόλου πόση ευθύνη έχει το να αναλάβουν υποτακτικούς. Επιχείρησαν απερίσκεπτα να πιμένουν ψυχές. Και συνέβη προηγουμένω να διαθέτουν πολύ πνευματικό πλούτο, τον οποίον ω γέροντες εσκόρπισαν στους άλλους και απεχώρησαν από την υπεύθυνη αυτή θέση με αδιανά χέρια. Πεντηκοστών έβδομων Όπως υπάρχουν αληθινά, και γνήσια τέκνα και άλλα από δεύτερο γάμο και άλλα από δούλες και άλλα που ευρέθηκαν εγκαταλελειμμένα στο δρόμο έτσι διακρίνουμε πολλές αντιστοιχίες και στο θέμα της πνευματικής υιοθεσίας. Πνευματική αναδοχή στην κυριολεξία είναι το ολοκληρωτικό δώσιμο της ψυχής σου υπέρ της ψυχής του άλλου Υπάρχει και αναδοχή, μόνο προς τα αμαρτήματα του παρελθόντος, καθώς και ως προς τα αμαρτήματα μόνο που θα ακολουθήσουν. Υπάρχει ακόμα και αναδοχή, κατά την οποία αναλαμβάνουμε μόνο το βάρος των ειδικών μας εντολών, επειδή υπάρχει έλλειψη πνευματικής δυνάμεως και απαθία, Αλλά και στην πρώτη μορφή της τελεία αναδοχής, η ευθύνη και το βάρος που σηκώνουμε είναι ανάλογο με την εκοπή του θελήματος που επιβάλλουμε. 58. Ο γνήσιος Υιός γνωρίζεται ποιος είναι στην απουσία του πατέρα του. Ας παρατηρεί ο γέροντας ηγούμενος και ας καλά όσους το αντιμιλούν και του αντιστέκονται και η παρουσία υψηλών προσώπων ας τους επιτιμά με βαριάτες επιπλήξεις και τιμωρίες, έστω και αν πικρένονται πολύ από τους εξευθελισμούς αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο εμπνέει φόβο και στους άλλους. Και είναι βέβαια συμφερότερο με την τιμωρία του ενός να σοφρονίζονται οι πολλοί. 59. Υπάρχουν μερικοί που ανέλαβαν φορτία άλλων υπεράνω των δυνάμεών τους από πνευματική αγάπη φέροντας στο νου τους που είπε «Μεγαλύτερη αγάπη από αυτήν κανείς δεν έχει» το είπε ο Κύριος Ιωάννης Ιωταέψιλον 13 Υπάρχουν και άλλοι που έχουν λάβει ίσω από το Θεό τη δύναμη της πνευματικής αναδοχής και εντούτοις δεν αναλαμβάνουν με ευχαρίστηση χάρη της σωτηρίας του αδελφού ξένα φορτία. Εγώ αυτούς τους ελεηνολόγησα ως ανθρώπους χωρίς αγάπη, ενώ για τους προηγούμενους βρήκα να ταιριάζει κάποιος λόγος της γραφής. Όποιος εξάγει από τον ανάξιον των άξιον θα είναι ο σαν στόμα μου, προφήτης Ιερεμίας για το Ε κεφάλαιο, στίχος 19. Και επίσης, όπως συμπεριφέρθη στον άλλον, έτσι ας συμβεί και σε εσένα, ουδιού 15ο κεφάλαιο. 60. Σε παρακαλώ να προσέξεις και το εξής. Η κατ' έννοιαν εντός εισαγωγικών αμαρτία του γέροντος λογαριάζεται πολλές φορές βαρύτερη από την κατ' αμαρτία του υποτακτικού. Όπως ακριβώς είναι ελαφρότερο το πτέσμα του στρατιώτου από την άσκημη και άστοχη απόφαση του στρατηγού. 61. Να νουθετείς τους υποτακτικούς σου να μην εξομολογούνται με λεπτομερή περιγραφή του είδους των τα σαρκικά αμαρτήματα της λαγνίας. Όλα όμως τα υπόλοιπα να τα φέρουν στη σκέψη τους νύχτα και η μέρα λεπτομερώς. Εξικοστών δεύτερον Γύμνοζε του υποτακτικούς σου να είναι μεταξύ τους τελείως ειλικρινείς και ακέραιοι, αλλά προς τους δαίμονες να είναι πολύ προσεκτικοί. Εξικοστών τρίτων Α μη σου διαφεύγει σε τι αποσκοπούν και που καταλήγουν οι διάφορες σχέσεις των προβάτων της πίμνης σου μεταξύ των διότι οι λύκοι επιδιώκουν να καταστρέφουν τους αγωνιστές μέσω των ραθίμων. 64. Μην το θεωρείς κοπιαστικό να προσεύχεσαι εφόσον σου το ζητούν και για εντελώς αμελής. Και θα προσεύχεσαι όχι για να ελεηθούν, διότι αυτό είναι αδύνατο εάν δεν ενεργήσουν και εκείνοι αλλά για να ξυπνήσει μέσα τους ο Θεός τον Ζήλο. 65 Οι αδύνατοι ας μη συντρώγουν με όπως έχει οριστεί από τους ιερούς κανόνες. Όσοι όμως με τη χάρη του Κυρίου είναι δυνατή, αν προσκαλούνται με εμπιστοσύνη και καλή προαίρεση από αυτούς και θέλουν να πάνε, ας πηγαίνουν προς δόξαν Κυρίου. 26. Μη προφασίζεσε άγνια για τις διαμαρτύριες που διέπραξε, γιατί όποιος δεν γνωρίζει. Τι έπραξε είναι άξιος τιμωριών και θα τιμωρηθεί γιατί δεν φρόντισε να μάθει. 27. Είναι ντροπή για τον ποιμένα να φοβάται το θάνατο. Πράγματι αυτό δεν ταιριάζει ούτε στον υποτακτικό, αφού η υπακοή χαρακτηρίζεται ακριβώς από αφοβία του θανάτου. 68. Ερεύνησε ο Μακάριε ποιά άρετη είναι που χωρίς αυτήν κανένας δεν πρόκειται να δει τον Κύριο, και αυτή την αρετή πριν απ' όλα φρόντιζε να την αποκτήσουν τα τέκνα σου και ας το από τον πειρασμό να βλέπουν γύρω τους πρόσωπα με απαλή και κάπως γυναικεία όψη. Εξικοστών ένατων Σε όλους τους εν κυρίω μα, μας ας είναι χωριστέ οι κατοικίες και οι τάξις ανάλογα με τις ιλικίες τους. Έτσι, δεν θα χρειαστεί να διώξουμε κανένα από το λιμάνι. Πριν από την νόμιμη ενηλικίωση, όπως ορίζεται από τους κοσμικούς, ας μην επιθέτουμε σε κανέναν τα χέρια μας, δηλαδή να τον κύρωμε μοναχό, να γίνει η κουρά δηλαδή μετά από μια ορισμένη ηλικία. Και αυτό διότι μπορεί να συμβεί μερικά πρόβατα να οδηγηθούν από άγνοια στο σχήμα και αργότερα να έρθουν σε επίγνωση ότι δεν μπορούν να υπομείνουν το βάρος και τον καύσωνα και λιποτακτήσουν προς τον κόσμο. Πράγμα το οποίο δεν θα είναι ακίνδυνο για αυτούς που ευγιάστηκαν να τους κύρουν. Εβδομικοστών πρώτων Ποιο άραγε έγινε τέτοιος πνευματικός οικονόμος από το Θεό, ώστε να μην έχει ο ίδιος ανάγκη από τις βρύσσες των δακρύων Του και τους μόχθους Του και να τις προσφέρει αυθόνος στο Θεό για την ψυχική κάθαρση των άλλων. 72 Δεύτερον Ψυχές και μάλιστα σώματα μολυσμένα και ακάθρατα μη σταματήσεις ποτέ να σπογγίζεις και να καθαρίζεις. Για να ζητήσεις με παρησία από τον καλό αγωνοθέτη, όχι μόνο δικού σου Στεφάνους, αλλά και των άλλων ψυχών. 73: Εγνώρισα ασθενή, που καθάρισε με την πίστη του την ασθένεια άλλου ασθενούς. Το επέτυχε αυτό εικαιτεύοντας υπέρ εκείνου τον Θεό με επενετή ανέδεια και θυσιάζοντα την ψυχή του χάριν της άλλης ψυχής, με ταπεινό βέβαια φρόνημα. Αυτός, ύστερα από τη θεραπεία του άλλου, πέτυχε και τη δική του θεραπεία. Ομοίως γνώρισε κι άλλων που έκανε το ίδιο, αλλά με υπερηφάνεια. Αυτός άκουσε τον Κύριο να τον επιτιμά λέγοντας «Ιατρέ, θεράπεψε σε αυτόν». Λουκάς, τέταρτο κεφάλαιο, στίχος 23. 74. τέταρτων. Είναι δυνατό να εγκαταλείψει κανείς κάποιο αγαθό χάρη ενός μεγαλυτέρου αγαθού. Όπως έκανε εκείνο που απέφυγε το μαρτύριο, όχι από δειλία, αλλά χάρην εκείνων που ωφελούνται και σώζοντο από αυτόν. 75. Υπάρχει και άλλος που για να περισσώσει την τιμή του πλησίον παρέδωσε τον εαυτό του στην ατίμωση. Αυτός, αν και στα μάτια των πολλών φαίνεται ως αμαρτωλός και φιλίδωνος, στην πραγματικότητα δίνει ω πλάνος και αληθής. Δευτέρα Κορινθίους, κεφάλαιο, στίχος 8. Εβδομικοστών Εάν εκείνος που κατέχει λόγους ωφελία και δεν τους μεταδίδει άφθονα, δεν θα μείνει ατιμόρητος, πόσο άραγε αγαπητέ μου κινδυνεύουν όσοι μπορούν με το ζήλο των έργων τους ακόμη να βοηθήσουν τους ταλαιπωρημένους, και οι οποίοι, εν τούτοις, δεν δείχνουν προθυμία να συγκοπιάσουν μαζί τους. Ευδημικοστών έβδομων Λύτρωσε άλλους εσύ που λυτρώθηκες από το Θεό. Εσύ που σώθηκες ώστε σε αυτούς που οδηγούνται στο θάνατο και μην τζιγκουνευτεί να εξαγοράσεις αυτούς που φωνεύονται από τους δαίμονες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έπαθλο του Θεού ανώτερο από κάθε άλλη ανθρώπινη η αγγελική εργασία, η θεωρία. 78. ΩΓΔΟΝ Σας συνεργάτη των ασωμάτων και νοερών δυνάμεων καθιστά τον εαυτό του εκείνος ο οποίος με την καθαρότητα που του δόθηκε από το Θεό σπογγίζει την ακαθαρσία των άλλων και την καθαρίζει και προσφέρει έτσι στο Θεό από επίμομα, άμωμα δώρα, καθαρά δηλαδή σκουπισμένα. Διότι αυτό είναι συνεχώς το μοναδικό έργο των θείων λειτουργών. Πάντες η κύκλο αυτού ίσουσοι θα φέρουν δώρα, δηλαδή ψυχές. ΕΔΟΜΗΚΟΣΤΟΝ mm. ΕΝΑΤΟΝ τίποτε άλλο δεν δείχνει περισσότερο τη φιλανθρωπία και αγαθότητα του πλάστου μας προς εμάς, όσο το ότι εγκατέλειψε τα 99 του πρόβατα για να ζητήσει το πεπλανημένο. Άφησε 99 πρόβατα για να ζητήσει αυτό που χάθηκε. Πρόσεχε λοιπόν κι εσύ, ο αξιοθάυμαστε. Και όλο σου το ζήλο, την αγάπη και τη θέρμη και την επιμέλεια και την προστοθεό το Θεό ηκεσία και προσευχή σου, δείξε τα στον περισσότερο πεπλανημένο και συντετριμένο. Στις μεγάλες άλλωστε ασθένειε και πληγές, αντιστιγούν αναμφιβόλως και μεγάλη μισθή. Ουδοϊκοστών Ας εξετάσουμε και ας προσέξουμε και ας ενεργήσουμε αναλόγως. Ο γέροντας δεν πρέπει πάντοτε να αποδίδει το δίκαιο λόγω της αδυναμίας ορισμένων αδερφών. Έτυχε να δω κάποιον σοφότατο δικαστή να δικάζει δύο αδελφούς. και τον μένε ένοχο ως περισσότερο αδύνατο τον ανεκήρυξε αθώ. Τον δε Αθώο ω και τον κατεδίκασε ω ένοχο, ώστε να μην αυξηθεί με τη δικαιοσύνη η διάσταση, ιδιαιτέρω όμως και χωριστά, είπε στον καθένα εκείνα που έπρεπε και μάλιστα στον ψυχικά ασθενή. 81 Η χλωρή παιδιάδα είναι κατάλληλη για τα πρόβατα. Και η διδαχή και η υπόμνηση του θανάτου είναι ό,τι πιο κατάλληλο για κάθε λογικό πρόβατο και έχει τη δύναμη να θεραπεύσει κάθε είδους ψώρα. Οκδοκιοστών δεύτερον Όταν επιθεωρείς και εξετάζεις τους ανδρείους να τους εξευτελίζει χωρίς λόγο μπροστά στους αδύνατους, ώστε με το φάρμακο του ενός να θεραπεύσεις το τραύμα του άλλου και να παιδαγωγήσεις τους παραλίτους να γίνουν στερεοί. 83. Πουθενά δεν φαίνεται ο Θεός να δημοσίευσε εξομολόγηση που άκουσε και τούτο για να μην ανακόψει και δυσκολέψει με την αποκάλυψη τους εξομολογουμένους και να κάνει έτσι να πέσουν σε ανίατη ασθένεια. Ουγδοικοστόν τέταρτον Κι αν ακόμη έχουμε προορατικό χάρισμα, ας μην μπούμε εμείς πρώτοι τα σφάλματα στους ενόχους, αλλά καλύτερα με πλάγια λόγια, ας τους παρακινήσουμε να ταξιμολογηθούν οι ίδιοι. Διότι έτσι με την εξαγόρευση που θα μας κάνουν, τους παρέχεται πλούσια συγχώρηση και μετά την εξομολόγηση ας τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να έχουν προς εμάς περισσότερο θάρρος και σχέσεις από ό,τι προηγουμένω. διότι έτσι προοδεύουν πολύ στην εμπιστοσύνη και την αγάπη του απέναντί μας οφείλουμε ακόμη να τους παρέχουμε υπόδειγμα άκρα ταπεινώσεως αλλά και να τους εκπαιδεύσουμε, να αισθάνονται φόβο και σεβασμό απέναντι μας. Και σε όλα πρέπει να δείχνεις υπομονή, εκτός από την περίπτωση της ανυπακοής. 85. Πρόσεξε μήπως η υπέρ των δέων ταπείνωσή σου, σωρεύσει κάρβουνα αναμένα στην κεφαλή των τέκνων σου. Έξεταση μήπως δέντρα, τα οποία στο δικό σου αγρό πιάνουν άδικα τον τόπο, ενώ μπορούν ίσως να καρποφορήσουν σε άλλο. Αυτά μην αμελήσεις να τα συμβουλεύσεις με αγάπη να αποσπαστούν από το δικό σου αγρό και να μεταφυτευθούν αλλού. 28, 28, συγγνώμη, 7 Ο 8 7ο Υπάρχουν περιπτώσει που ο Γέροντα μπορεί ακίνδυνα να βοηθεί πνευματικά και να κατεργάζεται την αρετή σε ακατάλληλου τόπου, δηλαδή σε κοσμιωτέρου μοναχού και φιλίδονου. 8ο Ιωσήνιον 8ο Α εξετάσουμε λοιπόν καλά ο ιωσηνιον α εξετασουμε λοιπον καλα ο γεροντα να σε εξετάσει κάθε πρόβατο που πρόκειται να δεχθεί στην πίμνη του, διότι ο Θεός δεν απαγορεύει να απορρίπτουμε και να απομακρύνουμε εκείνο που θα εκρίναμε ακατάλληλο. Οκοδεκοστόν Ένατον Εάν ο ιατρός διαθέτει την εσωτερική ησυχία, τότε δεν χρειάζεται και τόσο την εξωτερική, προκειμένου να υποβοηθείτε στη φροντίδα των ασθενών. Αν όμως θερείτε την πρώτη, δηλαδή την εσωτερική ησυχία, τότε α χρησιμοποιήσει τη δεύτερη. Ενανικοστών Δεν υπάρχει άλλο δώρο πιο ευπρόσδεκτο από το Θεό, όσο του να του προσφέρουμε λογικές ψυχές διαμετανίας. Ο κόσμος ολόκληρος, ο υλικός, δεν αξίζει όσο μια ψυχή, διότι αυτός είναι φθαρτός και παρέρχεται, ενώ η ψυχή και είναι και θα παραμένει άφθαρτη. Μη μακαρίζεις λοιπόν, ω, μακάριε, αυτούς που προσφέρουν χρήματα, αλλά εκείνους που αφιερώνουν στο Χριστό λογικά πρόβατα πρώτον Να καταστήσει άμομο και καθαρό το ολοκαύτωμα που προσφέρει, διότι διαφορετικά σε τίποτα δεν ωφέλησε στον εαυτό σου με τη θυσία αυτή. δεύτερον Όπως πρέπει να εννοούμε το Ευαγγελικό Ρητό, έπρεπε να παραδοθεί ο Υιός του Ανθρώπου, αλλά σε εκείνον ο οποίος θα τον παραδώσει, Μάρκος 14ο κεφάλαιο στίχος 21 έτσι ασενοήσεις από την αντίθετη πλευρά ότι πολλοί έπρεπε να σωθούν όσοι βεβαίως θα ήθελαν μισθό όμως θα πάρουν εκείνοι για τον οποίον μετά τον Κύριον έγινε η σωτηρία. Εν 23. Περισσότερο απ' όλα, ως επτέ φίλε μου, μας χρειάζεται δύναμη πνευματική. ώστε αυτούς που επιχειρήσαμε να τους εισαγάγουμε στα Άγια των Αγίων και αποφασίσαμε να τους δείξουμε το Χριστό αναπαυόμενο επάνω στη μυστική και κρυφή τράπεζα, όταν τους δούμε να πιέζονται και να στενοχωρούνται και μάλιστα σε αυτά τα πρόθυρα της εισόδου, από την όχληση των πειρασμών, από τον όχλο των πειρασμών που θέλουν να τους εμποδίσουν, τότε ας τους πιάσουμε από το χέρι σαν τα νήπια και ας τους ελευθερώσουμε από τον όχλο των λογισμών αυτών. Κι αν μερικοί από αυτούς είναι πολύ νήπιοι ή αδύνατοι, τότε είναι ανάγκη να τους σηκώσουμε και να τους κρατήσουμε στους ώμους μας, μέχρις ό,τι περάσουν από τη θύρα της πραγματικά στενής εισόδου. Διότι σε αυτό το σημείο συναντάται συνήθως όλη η αποπνικτική πίεση και θλίψης. Γι' αυτό και κάποιος έλεγε για αυτήν. τούτο το κόποσες στην ενώπιόν μου, έως σου εισέλθω Ιστό το του Θεού. Ψαλμό Ο μικρόν Β16-17. Ενενικοστών τέταρτων. Έτερο λόγο προ τον Πιμένα. Ομιλήσαμε στα προηγούμενα, Ω Μεγάλε Πάτερ, για το μεγάλο πατέρα και διδάσκαλο, που πολύ ήταν ενδεδειμένο στην Άνω Σοφία, ανυπόκριτος, ελεγκτικός, ακριβής, νυφάλιος και συγκαταβατικός, χαρούμενος στην ψυχή. Και το πιο θαυμαστό απ' όλα, ότι παιδαγωγούσε με περισσότερη ακρίβεια όσους έβλεπε ότι επιθυμούσαν τη σωτηρία τους. Όσους πάλι έβλεπε να έχουν το δικό τους θέλημα ή προσπάθεια αστερίσκος, τους εστερούσε με τέτοιο τρόπο αυτό που προφημούσαν, ώστε του λοιπού να προσέχουν όλοι, να μην δείχνουν καθόλου ότι έχουν ίδιο θέλημα ή ιδιαίτερες συμπάθειες. Έλεγε μάλιστα ο αείμνηστος και τούτο. «Είναι καλύτερα να διώξεις κάποιον από το μοναστήρι, παρά να τον αφήσεις να κάνει το θέλημά του» διότι εκείνο που έδιωξε κάποιον, έκανε πολλές φορές το διωγμένο, ταπεινότερο και τον έμαθε ακόμη να κόβει στο εξής το θέλημά του. Ενώ εκείνο που δίθεν από φιλανθρωπία και συγκατάβαση έκανε χάρη σε αυτούς που επέμεναν στο δικό τους θέλημα, θα τους κάνει ώστε την ώρα του θανάτου των να τον καταρώνται ελεϊνά διότι μάλλον τους εξαπάτησε, παρά τους ωφέλησε. Μπορούσες λοιπόν να δεις εκείνον το μέγα, μετά την εσπερινή ακολουθία, να κάθεται πάνω σε ένα θρόνο, εξωτερικά πλεγμένο από ξύλο, εσωτερικά από πνευματικά χαρίσματα. Σαν να ήταν βασιλιάς, και σαν να τον περικυκλώνουν οι σοφές μέλησες, δηλαδή οι αδελφοί της καλής συνοδείας, και να ακούν σαν από το στόμα του Θεού τα λόγια και τις εντολές του. Στον έναν διέταζε να απαγγείλει 50, στον άλλο 30 και στον άλλο εκατό ψαλμούς. Σ' να κάνει τόσες μετάνοιες, σ' να κοιμηθεί καθιστός, στον ένα να κάνει ορισμένη ώρα ανάγνωση, και στον άλλον να κάνει ορισμένη ώρα προσευχή. Επιπλέον, όρισε δύο αδερφούς ως επιτηρητές, για να παρατηρούν την ημέρα αυτούς που άνοιγαν συζητήσεις, ή έπεφταν σε οκνηρία και να τους διορθώνουν. Και τη νύχτα να παρακολουθούν όσους αγρυπνούσαν άκερα και να επιβλέπουν για άλλα πράγματα που δεν επιτρέπονται να γράψω. Ακόμα και στην τροφή, στο ζήτημα της τροφής, είχε γράψει εκείνος ο την τάξη του καθενός. Διότι δεν είχαν όλοι ένα φαγητό, όμοιο, αλλά εριθμίζονταν στον καθένα ανάλογα με την κατάστασή του και την υγεία του. Σε άλλου ο καλός διαχειριστής έδινε ασκητικότερα και λιγότερα φαγητά και σε άλλους πλουσιότερα και το αξιοδαύμαστο ήταν ότι όλοι οι αγώγιστα εκτελούσαν την εντολή του σαν να προέρχονταν από το στόμα του Θεού. Υπήρχε στην εξουσία του αιμνίστου αυτού και μία λαύρα στην οποία ο τέλειος, κατά πάντα αιγούμενος, εγκαθιστώσε τους αδελφούς της μονής που ήταν ικανοί για την ησυχαστική ζωή. Ενενιακοστών μην κάνεις σε παρακαλώ τους απλούς και ευθύς μοναχούς να γίνουν πονηροί και πολύπλοκοι στους λογισμούς τους. Αντιθέτως, εάν είναι δυνατόν, φρόντιζε να μεταβάλεις τους πονηρούς σε απλούς. Πράγμα θαυμαστό και δύσκολο κατόρθωτο. Ενανικοστών έκτον. Ο τελείω καθαρισμένος από τα πάθη ένα κατης του απαθίας, σαν θεϊκός δικαστής, θα κάνει με ακρίβεια την κρίση του, διότι η έλλειψη της απαθία τύπτει την καρδιά του δικαστού και δεν τον αφήνει να τιμωρεί και να καθαρίζει τα πάθη όπως πρέπει. 27. Την ακεραία πίστη και τα ευσεβή δόγματα ας τα πριν απ' όλα κληρονομία στα τέκνα σου, ώστε όχι μόνο τα τέκνα σου, τα πνευματικά, αλλά και του εγκονούς σου να οδηγήσεις τον Κύριο δια της οδού της ορθοδοξίας. 98. Αυτοί που είναι γεμάτοι να ανικός φρύγος, μη λυπάσαι να τους εξασθενίζει και να τους δαμάζεις, ώστε να σε δοξάζουν την ώρα του θανάτου των. 99. Ας έχεις, ο Πάνσοφε, και σε αυτό το σημείο ω υπόδειγμα το Μέγα Μωυσή, διότι και αυτός δεν κατόρθωσε να ελευθερώσει από το φαρογό του υπηκόους, αν και τον ακολουθούσαν με προθυμία, παρά αφού έφαγαν τον άζημο άρτο με τα πικρά χόρτα. Άζημος Άρτος σημαίνει ψυχή χωρίς το πρόσθετο στοιχείο, το προζύμι του ιδίου θελήματος δηλαδή. Διότι αυτό είναι που δημιουργεί φούσκωμα και έπαρση. Ο άζημος Άρτος αντίθετα πάντοτε παραμένει ταπεινός. Και ω πικρά χόρτα, κατά την έξοδο του Μωυσή, ας εννοήσουμε άλλοτε τη δρυμύτητα που φέρνει η εντολή του Γέροντος κι άλλοτε τη θλίψη που φέρνει η πικρία της νηστείας. Εκατοστών. Εγώ, ο μεγάλε πάτερ, καθώς σου γράφω αυτά, νομίζω πως ακούω εκείνον που λέει, «Εσύ που δίδασκε τον άλλον, δεν γίνεσαι διδάσκαλος του εαυτού σου». Ρωμαίους 2, 21 και τώρα τα εξής μόνο θα πω και θα σταματήσω το Λόγο. Ψυχή που με την καθαρότητά της ενώθηκε με το Θεό, δεν χρειάζεται άλλο διδασκαλικό Λόγο, διότι η μακαρία αυτή φέρνει μέσα της τον αιώνιο Λόγο, με λάνδα κεφαλαίο, ω μισθαγωγό και οδηγό και φωτιστή. Τέτοια ακριβώς έχω αντιληφθεί ότι είναι και η δική σου ιερότατη και ολοφάνερη, ολοφώτινη κεφαλή. Γνωρίζω καλά την πάναγνη γνώμη και διάθεσή της, όχι απλώς από λόγια, αλλά από έργα και προσωπική πείρα. Και γνωρίζω ότι εξαστράπτει με την πραότητά της που φωνεύει τα θηρία και με την ταπείνωσή της αρετές, όμοιες με κίνηση του μεγάλου νομοθέτη Μωυσή. Αυτόν, ακολουθώντα κατά πόδας ο καρτερικότατε και προχωρώντας συνεχώς προς τα ύψη ο λίγο ακόμη και θα τον ξεπερνούσες ενώ στο εγκόμιο της αγνότητος και στο βραβείο της οφροσύνης για τον οποίο ιδιαίτερα και αποκλειστικά μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό που είναι επάναγνός που δίνει κάθε απάθεια και ενισχύει την απόκτησή της και που με μεταβιβάζει με αυτήν, μεταβιβάζει με αυτήν την απάθεια, από τη γη στον ουρανό Όσους ζουν ακόμη στη γη Ανέβηκε στα ύψη αυτών των αρετών Όπως ο φίλος της αγνότητος Ηλίας Σαν σε πύρινο άρμα με ακούραστα πόδια Και όχι μόνο τον Αιγύπτιο εφώνευσες και απέκρυψες στο κατόρθωμα Μέσα στην άμμο της ταπεινοφροσύνης αλλά επιπλέον έτρεξες προς το όρος. Εκεί με κανθώδη και δύσκολο διάβητη που δύσκολα διαβαίνει κανής Με θηρία γεμάτη πορεία αντίκρισες στο Θεό και αξιώθηκες να απολαύσεις τη φωνή και τη λάμψη Του με το τάφ κεφαλαίο. Και εκεί έλυσες τα υποδήματά σου δηλαδή κάθε περίβλημα και κάλυμα των νεκρών αμαρτωλών παθών. Και επίασες από την ουρά, δηλαδή από την άκρη, τον άγγελο που έγινε δράκοντας, τον Ιοσφόρο, και τον έριξες σαν μέσα στη φωλιά του, σε βαθύτερο λάκκο και σοβαρό ζωφερό σκοτάδι. Αλλά και τον Φαραώ τον νοητό ενίκησε, τον υψηλό και αγέροχο, και τους Αιγυπτίους θρομοκράτησες και κατέπληξες κατέπληξες τα πρωτότοκά τους παιδιά. Το μεγαλύτερο κατόρθημα εθανάτωσε. Γι' αυτό, Κύριος, σαν σε ακλόνητο και ακράδαντο, σου εμπιστεύτηκε την καθοδήγηση των αδελφών. Εσύ οδηγε, οδηγώντας αυτούς τους απομάκρυνε άφοβα και τους ελευθέρωσες από τον Φαραώ και από τον ακάθαρτο πυλό της πληνθοποιίας. Και τους μετέδωσες και τους έκανες να γευτούν και να γνωρίσουν καλά το πύρ του Θεού και την εφέλει της αγνότητος που σβήνει και εξαφανίζει όλη τη φλόγα των αμαρτωλών επιθυμιών. Επιπλέον διεσκόρπιζες μπροστά τους την ερυθρά και φλογισμένη θάλασσα της αρχικής πυρόσεως, τη θάλασσα στην οποία ιδιαιτέρως κατά κανόνα οι περισσότεροι κινδυνεύουμε. Και τους ανέδειξες με τη ράβδο σου και την πιμενική σου επιστήμη νικητές και τροπεούχους και έπνιξες τελειωτικά όλους τους εχθρούς που τους καταδίωκαν από πίσω. Αλλά και μετά από αυτόν τον αμαλίκ, της Ι... Ιήσεως, αυτών που συνήθως συναντούν οι νικητές επί τα πτυνίκη τη της θαλάσσης, τον κατετρόπωσες με την έκταση των χεριών σου, καθώς ίστασο ανάμεσα στην πράξη και στη θεωρία και προσευχώσουν για τον Θεοφώτη στο λαό σου. Ενίκησες τα ιδολολατρικά έθνη. Ανέβασες προς το όρος της απαθίας εκείνους που σε ακολουθούν τους χειροτώνησες ιερείς πνευματικών θυσιών. Παρέδωσες τον νόμο της πνευματικής περιτομής, με την οποία εάν δεν καθαριστούμε, είναι αδύνατο να δούμε το Θεό. Ανέβηκες πολύ υψηλά, παραμερίζοντας κάθε σκοτεινό σύννεφο και ζώφο και θύελα, παραμερίζοντας δηλαδή το τρίγνοφων σκοτάδι της αγνία Προσήγησες στο φως, το οποίο σου παρουσιάστηκε κατά πολύ και λαμπρότερο και ανώτερο από ό,τι στη βάτο. Αξιώθηκες να ακούσεις τη θεϊκή φωνή. Αξιώθηκες θεϊκής θεωρίας και προφητικής χάριτος. Είδε κατά κάποιον τρόπο ζώντας ακόμη στη γη τα οπίσω του Θεού, δηλαδή τα μελλοντικά μεγαλεία. Το πλήρη φωτισμό της γνώσεως που μα αναμένει στη μέλουσα ζωή. Έπειτα άκουσε και τη φωνή που σου είπε, «Δε θα είδει άνθρωπο το πρόσωπό μου, εξοδος λάμδα γάμα 20. Γι' αυτό κατέβηκε από εκείνη τη θέα του Θεού στη βαθύτατη κοιλάδα τη ταπεινώσεω στο χορύβ, φέροντα μαζί σου και τι πλάκε που ανυψώνουν στη γνώση του Θεϊκού Θελήματο. Κι έχοντας ακτινοβόλο και δοξασμένο το πρόσωπο της ψυχής και του σώματος. Αλλήμωνο όμως για το θέμα που αντίκρισε στην συνεχεία. Το χρυσό σχάρι που κατασκεύασαν. Αυτό είναι έργο της δικής μου συνοδείας. Αλλήμωνο για τη συντριβή των πλακών. Τι έκανες έπειτα. Επήρες το λαό σου από το χέρι το να πέρασες μέσα από την έρημο. Ίσως δε και όταν κάποτε συνέβη να φλέγεται από την εσωτερική του φλόγα, το άνοιξες πηγή δατός δακρύων με το ξύλο, δηλαδή με τη σταύρωση τις αρκός, εν της παθήμασης και εν τες επιθυμίες. Γαλάτες, 5ο κεφάλαιο, 24 στίχους. Πολεμήσει έπειτα τα εχθρικά έθνη που συναντά και τα κατακαίεις με το πυρ του Κυρίου, Φτάνει στον Ιορδάνη. Τίποτε δεν εμποδίζει να παραποιήσω και να προχωρήσω λίγο πιο πέρα στη διήγηση, και όπω ο Ισού του Ναβί χωρίζει σε τμήματα το λαό με το λόγο σου. Εν συνεχεία διαρεί τα ύδατα, και αυτά που ήταν εμπρό, δηλαδή τα εισαγωγικά δάκρυα, τα άφησε να χυθούν στην αλμυρή και νεκρά θάλασσα. Να χυθούν δηλαδή για την έκρωση των παθών ενώ τα ίδατα που έρχονται από πάνω, δηλαδή τα τελειοποιά δάκρυα της αγάπης, που προέρχονται εκ της άνωθεν χάριτος, τα σταθεροποίησε στου οφθαλμούς των νοητών Ισραηλιτών σου, δηλαδή των μαθητών σου. Έπειτα τους διατάζεις να πάρουν δώδεκα πέτρες, που σημαίνει «Ή ότι τους δείχνεις το δρόμο των Αποστόλων, ή ότι υπονοεί την νίκη των οκτώ περίπου εθνών και παθών», και εν συνεχεία την απόκτηση των τεσσάρων μεγάλων γενικών αρετών. Απομακρύνεσαι και αφήνεις πλέον πίσω οριστικά την περιοχή της αγώνου και νεκράς θαλάσσης. Φτάνεις μπρο στην εχτρική πόλη. Σαλπίζεις με την προσευχή κατά τη διάρκεια του εβδόμου κύκλου, δηλαδή κατά τη διάρκεια της επιγείου ανθρωπίνης ζωή Κατεκρήμησες την πόλη, ενίκησες, έτσι μπορείς να ψάλεις και εσύ προς τον άϊλο και αόρατο σύμμαχό σου. Οι ρομφέ του εχθρού εκμεδενίστηκαν και τις πόλεις των παθών μου κατέστρεψες. Ψαλμός θ. 7 Θέλεις να πω το σπουδαιότερο και γενναιότερο από όλα. Ανέβηκες στην Ιερουσαλήμ που είναι η όραση της θελείας ψυχικής ειρήνης, βλέπεις το Χριστό, το Θεό της ειρήνης, συγκακοπαθείς ως καλός στρατιώτης, Β. Τιμόθεος, Β. Τρία. Σταυρώνεσαι κατά τη σάρκα, συν της και τι επιθυμίες, και έτσι δικαίως γίνεσαι όπως ο Χριστός, Θεός του Φαραώ, εντός εισαγωγικών έξοδος, 7ο κεφάλαιο, πρώτος στίχος και όλη της εχθρικής του δυνάμεως εν συνεχεία συνθάπτεσε και συγκατέρχεσαι στον Άβη στην άβησο δηλαδή τη θεολογίας και των αρήτων μυστηρίων αλήφεσαι με μοίρα και ευδιάζεσε από τις συγγενικές και αγαπημένες γυναίκες δηλαδή από τις αρετές Αναστένεσε. τι με εμποδίζει να το πω κι αυτό όταν και στον ουρανό βρίσκεσαι και κάθεσε στα δεξιά του πατρός. Ότι τι η οι εχθροί, ότι εκλάπει το σώμα σου. αναστένεσαι κι εσύ μετά την νίκη, δηλαδή των τριών τυράννων, που αντιστοιχεί μάλλον, για να γίνω πιο σαφής, με την νίκη του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος. Ή και μετά την καθαρί, μετά την κάθραση του τριμερούς της ψυχής, Επιθυμητικού δηλαδή, του συναισθηματικού και του διανοητικού. Έρχεσαι τέλο πάντων στο όρο των Ελαιών. Πρέπει να συντμίσω το λόγο και να μην σοφίζομαι περριτά, γράφοντα μάριστα προ εσένα τον πλήρη σοφία και ανώτερο από μα στη γνώση των υπερημάς πραγμάτων, για τον οποίο όρο ένα καλό δρομεύ τεκελαϊούσε και έλεγε. Όρη τα υψηλά της ελάφη, ψαλμή ρογάμα 18 και τις ψυχές δηλαδή που ξολοθεύουν τα θηρία. Τρέχοντας λοιπόν και εσύ μαζί με αυτόν, έφτασες στην άκρη του όρους. Ανέβλεψες προς τον ουρανό, πάλι θα επαναφέρω το λόγο στο συμβολισμό του λόγου. Ευλόγησες εμάς τους μαθητές σου, είδες να προβάλλει μπρό σου στηριγμένη στον ουρανό η κλίμαξ των αρετών. Σε αυτή την κλίμακα, σύμφωνα με τη χάρη που σου δόθηκε από το Θεό, σαν σοφός αρχιτέκτον έβαλε στο θεμέλιο 1η Κορινθίους Γ, 10. Ή μάλλον, την κατασκεύασες ολόκληρη, μολονότι, από την πολύ σου ταπεινοφροσύνη, σε εμάς τους ανοίτους και μας παραπλάνησες να σου δανείσουμε το ρυπαρό μας στόμα για να το χρησιμοποιήσει στο λαό σου. Και αυτό δεν είναι περίεργο, διότι σύμφωνα με τη συμβολική διήγηση και ο Μωυσής συνήθιζε να αποκαλεί τον εαυτό του ισχνόφωνο και βραδίγλωσσο. Ο Μωυσής όμως αξιώθηκε να έχει άριστο βοηθό και λογοθέτη, λογοδότη των Αρών. ενώ εσύ, ομιλημένος στα άρυτα μυστήρια του Θεού, δεν γνωρίζω πώς παρορμήθηκε να έρθει σε μένα μια άνυδρη πηγή γεμάτη από αιγυπτιακούς βατράχους, ή μάλλον από κάρβουνα. Επειδή όμως δεν πρέπει να σταματήσω αφήνοντας ατελείωτο το δρόμο του λόγου που αφορά εσένα, ο ουρανοδρόμε, συνεχίζω υφαίνοντας πάλι το ποικιλόμορφο στολισμό του κάλου σου. Προχώρησες στο Άγιον Όρος. Ανύψωσες το βλέμμα σου στον ουρανό, επάτησες το πόδι σου στην άκρη, έτρεξες, ανέδραμες, ανυψώθηκες. Επέβει επί χερουβήμ, δηλαδή στι αγγελικέ αρετέ, και «Επετάστης» ψαλμό για τα ζήτα 11, και ανέβει έναν λαγμό, ψαλμό μη 6, αφού πρώτα κατετρόπωσες στον εχθρό. Μα άνοιξε τον δρόμο, προηγήθηκε, αλλά. Και τώρα ακόμη γήσε και προηγήσε όλων. Διότι έχει τρέξει και έχει φτάσει στην κορυφή της οσία κλίμακος και έχει ενωθεί με την αγάπη. Η δε αγάπη είναι ο Θεός. Πρώτη επιστολή επιστολή Δέλτα 8 Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.